Φίλε και φίλοι του Xlibris, γεια σας. Καλώς ήρθετε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας, το οποίο θα είναι μικρό, δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω σήμερα, δύο-τρία πραγματάκια, αλλά πιστεύω θα σας αρέσουν. Να ξεκινήσουμε με το βιβλίο που διάβασα τις προηγούμενες μέρες και το ολοκλήρωσα και όσοι με ακολουθείτε στο Goodreads ή στο Facebook θα έχετε δει και την κριτική μου δεν είναι άλλο από το Alex του Pierre Lemaitre του Γαλλού αυτού συγγραφέα αστυνομικών ως επιτοπλίστων των μύθιστορημάτων και διηγημάτων. Ο Πιέρ είναι σύγχρονος θα λέγαμε Μόλις το 2006 κυκλοφόρησε το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα, Το οποίο γνώρισε αρκετά μεγάλη επιτυχία θα λέγαμε Και τον όθησε να γράψει και άλλα μυθιστορήματα. Το συγκεκριμένο που διάβασα το Αλέξ είναι το δεύτερο της uh, σειράς uh, που πρωταγωνιστεί ο ίδιος uh, αστυνόμος uh, πολλοί συγγραφείς αστυνομικών με πρώτος διδάξτες φυσικά το Σεράρφικο Κοναντόλη τη Ντέιμ Αγκαθα Κρίστη και άλλους uh, γράφουν σειρά αστυνομικών την Πίτι Τζέιμς γράφουν σειρά αστυνομικών με έναν uh, κεντρικό ήρωα, έναν detective ερευμητή, επιθεωρητή, ανάλογα πώ θα τον πείτε, αστυνόμο, ξεχνάμε εδώ, τον αστυνόμο Χάρι, του, του μάρκαρη ή ακόμα και τον αστυνόμο Χάρη Κόκκινο, την τελευταία προσθήκη ε, στο πάνθο των ελληνικών αστυνόμων. Ε, Τις ευτυχέ για να και ο Χάρης Κόκκινος. Τέλος πάντων, ο... Πιερ Λεμέτρ, λοιπόν, έχει γράψει μια σειρά τεσσάρων μυθιστορήματων με πρωταγωνιστή του αστυνομικού Camille Verroven, Ver Ver συγγνώμητε, γαλλικά μου λίγο, σκουργεσμένα. Το Αλέξ είναι το δεύτερο από τα μυθιστορήματα αυτά. Το πρώτο ήταν το Irène, το οποίο δεν ξέρω αν έχει, δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το Αλέξ όμως μεταφράστηκε από τις εκδόσεις Μίνωας και... Ε, κυκλοφορεί και στα ελληνικά και είχα την τύχη να το ε, διαβάσω. Τα άλλα δύο είναι, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, τα επόμενα δηλαδή, είναι το Ρόζιντζον και το Sacrifices, το Θυσίε του Πιέρ Λεμέτερ. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα βρω και να τα διαβάσω και αυτά. Το Αλέξ τα επιλέχθηκε να κυφωριστεί ελληνικά καθώς η έχει αποσπάσει το 2013 και το γραφείο καλύτερο στην οικονομική στο διαβασμό International Dagger with ε, εγχειρίδιο. Κυρίδιο, και ίδιο μαχαίρι για να καταλαβαίνουμε και γνωστό όπλο στα διάφορα φωνικά των αστυνομικών μυθιστορημάτων εδώ βέβαια δεν χρησιμοποιεί μαχαίρι ο βολοφόνος αλλά δεν έχει καμία σημασία να δούμε αν αξίζει, ε, το βρεβίο ε, μια σύντομη απόψή μου ναι το αξίζει απόλυτα και Μπορώ να πω ότι είναι ένα πιο καλογραμμένα ε, αστυνομικά που έχω διαβάσει και αυτό, πιστέψτε με, ε, με χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί? γιατί είναι ένα σύγχρονο αστυνομικό μεθιστόρημα ένα αστυνομικό μεθιστόρημα που δεν χρειάζεται να καταφύγει σε αναφορές του παρελθόν είναι τη σύγχρονη εποχή από ένα σύγχρονο συγγραφέα που όμως έχει ένα τεράστιο προτέρημα. Είναι καθαρό αστυνομικό μυθιστόρημα και δεν είναι ε, αστυνομικό, ε, ψυχολογικό, υπαρξιακό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ, σε άλλους μπορεί να αρέσει, έχω βαρεθεί να διαβάζω αστυνομικά μυθιστορήματα, τα ξεκινάνε, ή που ξεκινάνε αστυνομικά και στην πορεία ε, χάνονται. Ε, μέσα στους λαβυρίνθους της σκέψης των αιών στους λαβυρίνθους των ψυχολογικών τους προβλημάτων στα οικογενειακά τους, στα υπαρξιακά τους αδιέξοδα και κάπου ξεχνάς ε, και την πλοκή και, τους, α, και τα θύματα και τους θύτες και τους δροφόνους και συνήθω το τέλος είναι περισσότερο θα λέει κανείς, ε, ψυχου, αν είναι, σαφ, είναι σαφέ και υπέρχεται ένα κάποιο τέλος, ε, περισσότερο είναι η ψυχολογικό η ψυχολογική ηλίτερος ή παρά αποκάλυψη κάποιων σπουδαίων πραγμάτων ε, δεν ξέρω εμένα με ενοχλεί αυτό όταν ε, ε, διαβάζω αστυνομικό θέλω να διαβάσω νομικό, θέλω να διαβάσω για υπαρξιακές ανησυχίε. Θα, θα επιλέξω κάτι άλλο ας ε, ξέρετε ίσω αυτές είναι ε, όλες αυτές οι βαρύγδοκοι κριτικές που διαβάζουμε για τα καιρούς που ε, δεν μπορεί, επηρεάζουν και αυτές τους εγγραφέα από κριτικούς οι οποίοι εντάξει κάποια άλλη δουλειά ίσως θα γίνουν ακαδημαϊκοί ή οτιδήποτε και το μόνο που επερνώνται είναι να επενάσουν μια έξυπνη πλοκή και ε, μια ευρηματική λύση στο τέλος ή οτιδήποτε άλλο σαν αστυνομικό επαίνουν το βάθος το απίθυμενο πολλές φορές του χαρακτήρα του αστυνομικού ή του δολοφόνου ή του θύματος ή οτιδήποτε άλλο ξεφεύγουν δηλαδή από το στόχο τέλος πάντων και τη χωριέρη θα να επανέλθουμε στο Αλέξ το Αλέξ όμως είναι ε, πολύ ωραία Και για να μην νομίζετε ότι δεν γράφει, ότι μόνο αστυνομικά γράφει καλά ο Λεμέτρα, να σας πω ότι το μυθιστόρημα, του μυθιστόρημα που έχουν μεταφράσει εκδοσμήνω, το Καλλιάντα εκεί ψηλά, είναι ένα μυθιστόρημα με, με, π, ιστορικό, θα έλεγε κανεί, ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται στα χρόνια τα τραγμένα μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το οποίο πήρε την υψηλότερη. Διάκριση λογοτεχνικής στην Γαλλία το βραβείο Γκουγκούχ. Επομένως ε, έτσι μπορεί κάποιος να είναι άριστος συγγραφέας και να γράφει και άριστα ε, αστυνομικά ε, μυθιστορήματα χωρίς να καταφεύγει σε άλλα ή χωρίς να μπερδεύει ε, τα είδη. Και από αυτή την άποψη μου άρεσε πάρα πολύ. Το ίδιο το βιβλίο ε, είναι αρκετά ε, μεγάλο. Θα έλεγα, γύρω στι 500 σελίδε, χορταστικό. Ε, όχι ότι, α, και μην νομίζετε ότι ε, είναι επιφανειακή η ροή που περιγράφει. Όχι, μπαίνει όσο πρέπει να μπει στην ψυχοσύνθεσή του για να καταλάβουμε τα κινητρά του, τον τρόπο που κινούνται, τα προβλήματά του, τι του όθησε, στη, όθησε στην κάθε του απόφαση και ενέργεια. Αλλά όσο χρειάζεται, δεν παίρνει φορά έτσι. Και να αρχίσει να μα κάνει ψυχανάλυση ε, των ηρων και να είναι όλο το βιβλίο. Ε, κάτι τέτοιο όχι λοιπόν το βιβλίο ξεκινάει τυπικά βάρετα θα μπορούσε να πει κανείς για αστυνομικό ε, ένα έγκλημα μια απαγωγή ε, ένα νόμο που θέλει δεν θέλει την αναλαμβάνει ε, τα τυπικά παρακολουθούμε την ε, αγωνία του θύματος τι προσπάθειες των αστυνομικών και μέχρι που κάποια στιγμή ε, σιγά σιγά ε, Άλλαζουν όλα, ξαφνικά ε, το θύμα ε, καταφέρνει όπως το λέει και το πιστόφυλλο, άλλωστε δεν είναι μυστικό Το θύμα δεν είναι εκεί που το βρίσκει η αστυνομία, δεν είναι εκεί που το πήγαν, είναι εκεί που το είχε ε, κλείσει ο απαγωγές Και από εκεί και πέρα ξεκινούν τα περίεργα και οι ανατροπές με την έννοια ότι ε, το θύμα μοιάζει να έχει εξαφανιστεί από μόνο του και η αστυνομία δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει και τι να κάνει και κάπου εδώ αρχίζουν ε, όπως είπα οι ανατροπές. δεν θέλω να πω περισσότερο γιατί χαλάω την έκπληξη αλλά όσο προχωράει το βιβλίο βλέπουμε τη μία ανατροπή να διαδέχεται την άλλη ε, τη μία αποκάλυψη να διαδέχεται την άλλη τα κομμάτια του puzzle αποκαλύπτονται ένα-ένα ε, κάνουμε μία υπόθεση ε, κι εμείς μαζί με τους αστυνομικούς που παρακολουθούν και μετά κάτι μας την αλλάζει μέχρι που φτάνουμε στο, στο τέλος ένα από τα ωραία κατά την άποψή μου ένα από τα ε, όχι τυπικά ένα από τα κλασικό ίσως τυπικό ε, όχι ένα τέλος Το οποίο Υκανοποιεί ε, να ικανοποιεί πάρα πολύ ε, Δεν είναι παιδιάστικο να το πω Δεν είναι happy end Δεν είναι ε, τίποτα από όλα αυτά Είναι ούτε ε, τραγικό Ούτε κλειδερό ένα τέλος τεριαστό Είσου είναι η καλύτερη ε, λέξη Που θα μπορούσα να πω Ένα τέλος το οποίο ε, να Αντί να, να σας πω, κουράσω περισσότερο για το τέλος, θα σας διαβάσω απλώς στις τελευταίες προτάσεις, πώς κλείνει το βιβλίο να καταλάβετε για το τέλος που μιλάμε, ε, να πω ότι στο τέλος, να ε, στο τέλος, έχουν αποκαλυφθεί όλα, έχουν εξηγηθεί όλα, έχουν μπει όλα τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Ε, και ε, αισθάνεται αναγνώστης μια πληρότητα ότι δεν άφησε κάτι ε, να κρέμεται κάτι ξεκρέμα στο συγγραφέας και αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστέψτε με και οι τελευταίες λέξεις λοιπόν βα, η αλήθεια, η αλήθεια ποιος μπορεί να πει τι είναι αλήθινο και τι δεν είναι στην νόμη για εμάς αυτό που έχει σημασία δεν είναι η αλήθεια αλλά η δικαιοσύνη έτσι δεν είναι και κάπως έτσι κλείνει το βιβλίο έχουμε μάθει την αλήθεια αλλά αλήθεια δικαιοσύνη έτσι τι μας νοιάζει για όλα αυτά είναι όμω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο πολύ ωραίο αν σας αρέσουν τα αστυνομικά πρότασή μου είναι να το δώσετε μια ευκαιρία να το διαβάσετε δηλαδή και θα χαρώ να έρθετε στο Goodreads ή στη σελίδα μας στο facebook ή και στο spoiler.gr που θα ανέβει σύντομα η παρουσίαση του βιβλίου και να μας πείτε τη γνώμη σας και δύο λογάκια Πάμε όμως να ακούσουμε και το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα Από τι Goldberg Variations παραλέγοντα την Goldberg, ακούσαμε την έκτη με ερμηνεία πάντα κοινή κοριστιζάκα στο πιάνο. Πάμε τώρα να πούμε για το δεν θα πούμε ακριβώ για το βιβλίο, αλλά θα πούμε για κάτι το οποίο ε, έχει άμεση σχέση με το βιβλίο και, και τη λογοτεχνία. Και όπω έχω πολύ πολλές φορές και δεν τρέπομαι να το πω ένα από τα πιο αγαπημένα μου το πιο μου είδος, ε, λογοτεχνίας είναι η λογοτεχνία του φανταστικού η οποία έχει δώσει του συγγραφείς και εξαίρετα βιβλία ε, σε όλη αυτή την μακρά πλέον παράδοση που έχει και ε, εδώ πέρα να πω ότι το Fantasticon 2016, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πλησιάζει. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 1 με 2 Οκτωβρίου, στο γνώριμο τόπο, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπως και πέρυσι, θα διεξαχθεί το Fantasticon. Θυμάστε, πέρυσι είχα, ήταν το πρώτο Fantasticon και είχα παρευρεθεί και ε, από αυτό το Φαντάστικο πέρακεψαν και δύο πάρα πολύ όμορφες εκπομπές τότε που κάναμε το Xlibris στο Radio Music Heaven και για τις οποίες θα έχω σύνδεσμο κάτω μαζί με, το, με την ηχογράφηση, με το podcast θα έχω και σύνδεσμο μπείτε να τις ακούσετε να θυμηθείτε τι έγινε ε, πέρυσι στο Φαντάστικο και φυσικά ήμασταν όλοι εκεί. με το spoiler.gr που με φιλοξένησε. Κόλας γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και ευελπιστώ ότι φέτο θα γνωρίσω ακόμα περισσότερο. Γνώρισα κόσμο, γνώρισα συγγραφεί, γνώρισα βιβλία και ελπίζω το ίδιο. Είμαι σίγουρο ότι θα γίνει το ίδιο και ελπίζω καλύτερα και φέτο. Και φυσικά εσά που με ακούτε, που ακούτε το Ex Libris, εάν ε, θέλετε, εγώ σου το προτείνω πάντω και παρευρεθείτε να πάτε ε, στο φαντάστικον Σάββατο και Κυριακή είναι άλλωστε και είναι ε, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ προσιτές σε όλους τα ωράρια με εκθέσει, με δρόμενα, με ομιγίες, ε, με καλλιτέχνες με όλα τα καλά, έτσι, με διαγωνισμούς ε, συγγραφής είμαστε, είχα πει μου κάναν την τιμή να είμαι ένα από του κριτέ για το... Ε, για το, το επιστημονική φαντασία για το διαγωνισμό συγγραφής συγγνώμη, φαντάστικων στην επιστημονική φαντασία θα ανακοινωθούν οι και, και τα βραβεία όχι δεν πρόκειται να σα αποκαλύψω κάτι τώρα μετά τις απονομές και θα πούμε ότι θέλετε και φυσικά θα έχει μεγάλο αναγνωστικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι θα είναι εκεί πέρα όλοι σχεδόν όλοι εκδοτικοί ή και οι οποίοι ασχολούνται με το με το φανταστικό και ευκαιρία και για όσους θέλετε να δείτε και κάτι διαφορετικό από το να ανακαλύψετε και άλλο βιβλία και άλλους συγγραφεί διαφορετικά από τα πεπατημένα το πω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το φαντάστικο να έρθετε και να το δείτε και πολύ θα χαρώ αν κάποιοι από με συναντήσετε και μου πείτε ακούμε το Xlibris ή θέλουμε να βελτιώσει εκείνο ή το άλλο έτσι είμαι ανοιχτό σε ζήτης και θα χαρώ πραγματικά ε, να σας δω έχω μπορείτε να μου γράψετε, έχω κάνει σχετική κοινοποίηση και στο instagram και στο goodreads μπορείτε να μου γράψετε και, στο, και φυσικά εδώ στην εκπομπή στο Xlibris μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα να γράψετε από κάτω και να κανονίσουμε να σας γνωρίσω και από κοντά ε, είναι αρκετοί εκδοτικοί που συμμετέχουν για να πάμε ακριβώς στα, ε, στα βιβλία που μας ενδιαφέρουν ε, Έτσι επιτροχά να το σπώ, δεν νομίζω ότι θα σας κουράσω πολύ Είναι λοιπόν εκδόσεις με τυχαία σειρά έτσι, Web Comics, εκδόσεις I right εκδόσεις Anubis, το μετέχμιο η, Το E-Jama η με τα βιβλία και τα comic, η άνυμα εκδοτική οι εκδόσεις Μαμάγια για τις οποίες έχω ξαναμιλήσει που φιλοκ... εκδίδει και την ομάδα συγγραφής Arpi για την οποία επίσης έχουμε μιλήσει οι εκδόσεις Χρονικό uh, Rising Star οι εκδόσεις Λυκόφος Years Nocturna οι εκδόσεις Night Read οι εκδόσεις uh, Momentum Ο uh, Αίολος ο παραδοσιακός εκδοτικός το Fantasy οι Lar-Lar Comics και οι σε ε, Σελήνη. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν, αλλά ευχαριστώ να με διορθώσετε και φυσικά. Υπάρχουν και πολλά καταστήματα, έτσι, καλλιτέχνες και σύλλογοι, ε, το οποίο εντάξει από το χώρο του βιβλίου να μην φορτώσουμε αυτά την ε, εκπομπή. Ε, και περίστητα ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα ακούστηκε και το σχετικό τη σχετική εκπομπή για να μπείτε λίγο στο κλίμα και φυσικά θα μπείτε και στο fantasticon.gr για να τα δείτε όλα αναλυτικά όπως και το πρόγραμμα φυσικά σύνδεσμοι όπως πάντα θα είναι μαζί με την ε, ανάρτηση της ε, εκπομπής και επόμενος τίποτα άλλο ραντεβού όπως κατά την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχει εξλήμπρηση γιατί θα είμαι ας θα παρακολουθήσω το... θα είμαι στο φαντάστικο αν καταφέρω και κλείσω και καμία συνέντευξη εκεί κάνουμε κάτι θα δούμε αλλά όσοι παρευρεθείτε ε, είπαμε εκεί. πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι Ε, αφού καταρχάς ακούσαμε την πάλι από παραλληλόγιας Goldberg, Gold, Gold Variations την παραλληλόγια 18 πάντα σε ερμηνεία στο πιάνο της Κημικούς ΖΖΑΚΑ και ε, αφού είπαμε για τα βιβλία αφού είπαμε για το πω και κάποια λίγο πιο έτσι, ε, προσωπικά αν θέλετε νέα, καταρχάς να ξεκινήσουμε με την προσπάθεια που κάνουμε οι βιβλιοφιλοι Instagrammers, οι Έλληνες βιβλιοφιλοι Instagramers για το Σεπτέμβριο το ε, Bookstack το booktember.gr το, booktember το οποίο το διοργάνωσαν γνωστοί bloggers και Instagramers του βιβλίου από όλη την Ελλάδα και το οποίο έχει πάει πάρα, πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεπεράσει τις 2.000 φωτογραφίες οι οποίες έχουν τρεβεχθεί με τα θέματα. Του, της κάθε ημέρας και έχουν ε, ανεβεί στο Instagram επομένως θα, στο σύνδεσμο θα έχω και το hashtag το booktembergr και μπορείτε να τις απολαύσετε ε, μέχρι στιγμής έχω καταφέρει να δεν θέλω να περιευτολογήσω, θέλω να το σπουλεριάσω. Καταφέρει, έχω τραβήξει ε, 24 στα 24, έχω συμμετέχει ε, ξέρεις, για κάθε μέρα και ελπίζω να καταφέρω να συμμετέχω και τις υπόλοιπες. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, μπορείτε να ανεβάσετε τι φωτογραφίες σας είναι και από προηγούμενη ε, από προηγούμενη μέρα αν έχετε κάποια σχετική όμορφη φωτογραφία με το θέμα ε, ανεβάστε τη να συμμετέχετε και εσείς στην ε, προσπάθεια αυτή να πω ότι μου αρέσει πολύ ε, γιατί ε, αφενός μεν γνώρισα ανακάλυψα καινούριου ε, ε, ε, φίλους βιβλιοφίλους να το πω έτσι και πολύ ωραίες ε, ε, Φωτογραφίες σε κάποια άλλα ιστολόγια και γνωρίζει και ο κόσμο γιατί όχι αλλά πραγματικά έστω και αν δεν θέλετε να συμμετέχετε χρησιμοποιώντας το instagram το hashtag αυτό την ετικέτα. Θέλετε πιο ελληνικά μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες αρκετές από αυτές είναι ε, πραγματικά κομψοτυχνήματα έτσι δεν είναι μόνο ότι έχουν το αγαπημένο μας θέμα τα βιβλία είναι και άρτιες από καλλιτεχνικής απόψεως θα λέγαμε ας με συγχωρέσουν οι φωτογράφοι μεταξύ μας ε, εγώ το λέω αυτό με, ε, ως απλός α, θεατής των φωτογραφιών που πάρα πολλές αυτέ πράγματι ήταν ε, ε, πολύ όμορφες ε, εκπληκτική σύνθεσης και φωτισμού και διάλο θα έλεγε ένα φωτογράφο. Ε, Επομένω, ε, δείτε το, ρίξετε μια ματιά, δεν είναι να έχετε κανεί στο Instagram μπορείτε να το δείτε και από οποιοδήποτε από το, στο σελίδα του Instagram από οποιοδήποτε υπολογιστή ε, μπορείτε να δείτε αρκετές μπορείτε να δείτε όλε μάλλον τι φωτογραφίε αυτέ. Και ελπίζουμε να πάμε ακόμα καλύτερα στην τελευταία αυτή η εβδομάδα που έμεινε. Τώρα το άλλο προσωπικό νέο που ήθελα να σα πω είναι ότι με την παρότρινση και τη ε, βοήθεια, να το πω έτσι, δε, πολλών φίλων ε, bloggers που δραστηριοποιούνται στον χώρο του βιβλίου και έχουμε μία επαφή, ε, αποφάσα και κάνω ένα πείραμα, να το πω έτσι, ανεβα, έκανα εξλίμπρης και στο YouTube, δηλαδή ανεβάζω βίντεο σαν το podcast που ακούτε, αλλά σε μορφή βίντεο, πιο σύντομο, ίσως διαφορετικής μορφής και τα ανεβάζω, έγινε booktuber, να το πω έτσι, κάτω από μια σχετική συζήτηση που είχαμε σε κάποιο φιλικό μας ιστολόγιο. Ε, μην ξεχάσετε να, δείτε και το, να ακούσετε και να δείτε το podcast με τα φιλικά ιστολόγια Θα γλείψετε πολύ όμορφα εκεί μέσα κάποια στιγμή πρέπει και να τον ενώσω Και έτσι λοιπόν, θα σας έχω ένα σύνδεσμο από κάτω Αν θέλετε ρίστε μια ματιά, έχω ανεβάσει ήδη το πρώτο βίντεο ε, Παλεύω λίγο λοιπόν, ακόμα είναι η αλήθεια με κάποιες τεχνικές αδυναμίες Κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν Αλλά αν δεν κάνεις στην αρχή δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα Επομένως... Πολύ θα χαρώ να δείτε, να μου κάνετε σχόλια, κριτική και το έχω ονομάσει τι άλλο Ex Libris by Mike Buchlaver είναι το κανάλι στο YouTube και θα χαρώ πολύ να σας δω και εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα ελπίζω να μην σας κούρασα. Όπως είπαμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο Φαντάστικον και άμα τη επιστροφή θα τα πούμε και από εδώ. Να είστε καλά και θα κλείσουμε πάλι με ένα κομματάκι με την 12η παραλλαγή αυτή τη φορά. Σας χαιρετώ.